Matthew chapter 23 Tot ei ho Iisous elalisen tis oklis ke tis matites ap to legon epitismois eisos katedra se kathisani gramatiis ke i faisei panta uno seian iposinimin pisate ke tititi kata de mipiti legusin gar ke opiousin desmevousin de forti varrea ke πάντα δε τα εργαυτον πιούσιν πρόστο τεα τίνε τίς αντροπισ, πλατίνους υγερ τα αυτον, και μεγάλινους ητα κράσπαιδα, φιλούσι δε την πρότοκλησίαν εν τίς τίτνεις, και τας πρότοκατεδριάς εν και τους και, πατέρα, μη καλεσίτε ημών επί της γης, εις χαρέστεν ημών ο πατήρ, ο ουράνιος, μη δε κληθείτε κατηγητέ, ότι ο Χριστός, ο δε ημών έστε ημών διάκονος, Imiskar ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Μόρι και τυφλί, τις καρμίζον έστειν, ο κρυσός και ο ναός ο αγιάσας των κρυσών, και ως ανωμόσιεν το θυσιαστηριό, ούδεν έστειν, ώστε ανωμόσιεν το δώρο το επάνω αυτοόφιλοι, τυφλί, τι γαρμίζον το δώρον ή το θυσιαστηριόν το αγιάζον το δώρον, ο ούνομόσας εν το θυσιαστηριό, ομνιεν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού». O ento nao, avto, ke ο μόσα σεν το νάο, ομνιεν αυτο και εν το κατηκούντι αυτον, και ο μόσα σεν trono ουρράνο, ομνιεν το τρόνο του Θεού και εν το κατημένο επάνω αυτού. «Βε ημιν γραμματισκοι φαρισεί, υποκριτή, ότι, «Αποδεκατουτί το ιδιός μον, και το ανιθόν και το κήμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν, και το Φαρυσία, φαρυσία, κόνοπα, φαρυσία, φαρυσία, φαρυσία, φαρυσία, γραμματίσκε φαρυσία, φαρυσία, ότι καταρίζεται φαρυσία, έξοθεν του φαρυσία, και της φαρυσία, Έσοθεν ακρασίας, καταρίζον πρώτον το έντος του ποτηρίου και της παροψίδος, ειν αγένιτε και το έκτος αυ του καταρών. Βέιμιν γραμματίσκε φαρίσεοι υποκρίτεοι, ότι παρομοιάζεται τάφις και κόνοι αμένις, ειτινείς έξωθεν μεν φένον θεορρέοι, έσωθεν δεγέμους ενός θεορνεκρόν και πασίς ακαθαρσίας. Ούτως και ειμείς έξωθεν μεν φένεστε της ανθρώπις έσωθεν δε έστε τί υποκρίζιος και ανωμ Ουίμιν γραμματίσκη φαρισεϊ υποκριτέ, ο τ ύκοδομίτε του σταφού των προφητών, και κοσμίτη ταμνιμία των δικαίων, και λέγετε, Ή μη θα εντε σημαρί των πατερών ημών, ο κανί με θεαυτόν κοινόνι εντοέματι των προφητών, ω τε μαρτυρίτε αυτοί βιέστι των φωνευσαντών τους προφητέ, και μη σπληρώσατε το μέτρο των πατερών ημών. Ωφης γεννήματα εχυδνών πώς φύγετε από τι κρίσει τη γέννη, για τούτο ειδού. Ego apostelo prosimas profitas ke sofus ke e grammatis, ek savton apoctenite, ke stavrosete, ke ek savton mastigoosete en te sinagoge simon, ke dioxete apopoleosis polin, o poselti efimas paani madeonenkin omenon epitisgisapotu emato savel e tu dikeyu, e ostwemato Zachariu viu varachiu, on onevsa te metaxitu nauke tu tisia stiriu, amin legwimin yksi tavta panta epitingenean tavdin. Jerusalem, Jerusalem, ia puctinus atus profitas, che litovolusa tus a pestalminus pro sartin. Pos acquisitelisa episcopinagaginta technasu, on tropo nornis episcopinagita nosia avtis iputas perigas, che Idu a fieti minoico Simon, legogarimen unime iditi a ipite